Κεφάλαιο ε σελίδα 242 Στήχη 1 έως 11 Η θαυμαστή αλυία και η πρώτη μαθητέ 1. Ενώ δε τα πλήθη του λαού τον επίεζαν και τον εστρίμωναν για να ακούουν τον λόγο του Θεού συνέβη να στέκεται αυτό πλησίων τη λίμνη Γενισσαρέτ 2. Και είδε δύο μικρά πλοία αραγμένα πλησίων τη λίμνης Οι ψαράδες δε είχαν βγει από αυτά στην παραλία και έπλαιναν τα δίκτυα 3. Αφού δε εμβήκεν εις ένα από τα πλοία αυτά, το οποίο είναι το του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτό να το προχωρήσει ο και εις μικράν απόσταση από την ξηρά. Και αφού εκάθισεν, εδίδασκεν από μέσα από το πλοίο τα πλήθη του λαού που ευρίσκονται στην παραλία. 4 Όταν δε έπαυσε να ομιλεί, είπε προς τον Σίμωνα, φέρε πάλιν το πλοίο εις τα βαθιά νερά τη λίμνης και ρίψατε τα δίχτυά σα για να πιάσετε ψάρια. 5 και ο Σίμωνα απεκρίθηκε του είπε Διδάσκαλε όλη την νύχτα κοπιάσαμεν ρύπτονται στα δίκτυα και δεν επιάσαμεν τίποτε Αλλά αφού το διατάσεις με τελείαν πεποίθηση και υπακοήνεις των λόγων σου θα ρίψω το δίκτυο 6. και αφού έκαμαν αυτό έκλεισαν μέσα στο δίκτυον πλήθος πολλή ψάρια και ήρχισε να σπάζει το δίκτυό τους επειδή δεν αντίχαινει στο βάρος του πλήθους των ψαριών 7 και προσεκάλεσαν με νεύματα του συνεταίρους των που ήσαν εις το άλλο πλοίο να έλθουν και να πιάσουν μαζί με αυτούς τα δίκτυα και να τους βοηθήσουν για να τα σύρουν πάνω. Και ήλθουν και γέμισαν και τα δύο πλοία τόσο πολύ ώστε από το βάρος των ψαριών εκινδύνευαν ταυτά να βυθιστούν. 8. Όταν δε είδε ο Σίμων Πέτρος το πρωτοφανές αυτό και ανέλπιστον πλήθο των ψαριών έπεσε κάτω εις τα γόνατα του Ιησού και είπε. Έβγα από το πλοίο μου και φύγε από εμέ κύριε Διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός Και δεν είμαι άξιος να σε έχω εις το πλοίο μου 9. Και είπε τους λόγους αυτούς ο Πέτρος Διότι μεγάλη έκπληξη κατέλαβε και αυτόν Και όλους εκείνους που ήσαν μαζί του για την πρωτοφανή σύλληψη των ψαριών Τα οποία είχαν πιάσει Και η οποία μόνον από παρέμβαση της Δίας Δυνάμεως Ή δύνατο να εξηγηθεί 10. Ομοίω δε κατέλαβε έκπληξη και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη, του ιού του Ζεβεδαίου οι οποίοι ήταν συνέτεροι του Σίμωνος Και είπε προ τον Σίμωνα ο Ιησούς Μη φοβήσαι. Από τώρα που σε καλώ να γίνει αποστολός μου, θα εξακολουθεί να πιάνει ζωντανού όχι ψάρια, αλλά ανθρώπου, του οποίου για το κηρύγμα σου θα οδηγήσει στην σωτηρία. 11. Και αφού επανέφεραν τα πλοία στην ξηρά, αφήκαν τα πάντα και ψάρια δηλαδή, και δίκτυα και πλοία και τον ακολούθησαν.